Αύριο, Πρώτη Κυριακή της Νηστείας Πρώτη Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής Και η ονομασία που έχει δώσει η Εκκλησία μας σε αυτή την Κυριακή είναι η εξής, την ονομάζει θυριακή της Ορθοδοξίας Η ονομασία που της δίνει είναι πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική διότι το όνομα Ορθοδοξία Έχει μεγάλη αξία και μεγάλη βαρύτητα. Το όνομα Ορθόδοξος είναι υπογεγραμμένο με το αίμα μεγάλων μαρτύρων, με τον, με τον ιδρώτα οσίων ασκητών και πατέρων της Εκκλησίας, η Ορθοδοξία έχει υπογραφεί Η Ορθοδοξία έχει υπογραφεί από όλες αυτές τις μεγάλες μορφές που την δόξασαν και που την λάβριναν μέσα στους αιώνες Βεβαίως, αυτό δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι, θα μου επιτρέψετε τη φράση, είμαστε κατά το κοινός λεγόμενον νερόβραστοι, είμαστε οι κατά το κοινός λεγόμενον χλιαροί, για του οποίου χλιαρούς Προμηνύει η αποκάλυψη του Ιωάννου ότι αυτούς ο Θεός, τους χλιαρούς δηλαδή, ο Θεός μέλει εμέση εκ του στοματός του. Θα τους κάνει εμετό, τους έχει συγχαθεί πλέον. Είναι αυτή η λεγόμενη εκκλησία της λαοδίκειας. Αυτοί ήσαν οι χλιαροί και φτάνει ο Κύριος στο σημείο να πει θα προτιμούσα να είσαι λέει ψυχρός ή ζεστός. Θα σε προτιμούσα να μου πεις δεν σε θέλω Χριστέ. Θα προτιμούσε ο Χριστός να έχει απέναντι, απέναντι του αντιπάλους. Παρά αυτού του χριστιανού, του χιλιαρούς του εμπέκτε, του χριστιανού οι οποίοι με το ένα πόδι πατάνε στην εκκλησία και με το άλλο τρέχουν στι ταβέρνε και στι διασκεδάσει, θα προτιμούσε ο Χριστό να τα έχουμε και τα δυο πόδια μακριά του παρά να είμαστε μισοβέζικοι παρά να είμαστε ψεύτο χριστιανοί παρά να είμαστε οι χλιαροί παρά να είμαστε οι νερόβραστοι αυτούς ξανακούστε το άλλη μια φορά αυτούς ο Θεός μέλη εμέσιν εκ του στόματός Του θα τους κάνει εμετό τους εσύ πλέον. Η Ορθοδοξία που εορτάζει άβριο και γενικά ο κάθε Ορθόδοξος που θα έπρεπε να εορτάζει αύριο είναι ένα μήνυμα προς όλους μας ότι θα πρέπει επιτέλους κάποτε να αφήσουμε την χρειαρότητά μας να αφήσουμε κατά μέρος τον απαράδεκτο, την απαράδεκτη συμπεριφορά μας σαν Ορθοδόξων Χριστιανών και επιτέλους να γίνουμε τα γνήσια αντίγραφα και αντίτυπα των Πατέρων της Εκκλησίας, Των Μαρτύρων της Πίστεως, Των Αγίων της Εκκλησίας. Θα πρέπει επιτέλους κάποτε να καταλάβουμε ότι είμαστε η γενιά των Αγίων, των Οσίων, των Ασκητών, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Μεγαλομαρτύρων, των Ιερομαρτύρων, όλων αυτών, οι οποίοι πότισαν με το αίμα τους, των δέντρων της Ορθοδοξίας. Και ασφαλώς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και εμείς αν θέλουμε να λέμε ότι συνεχίζουμε την παράδοσή τους ή αν θέλουμε να τα ότι και εμείς είμαστε Ορθόδοξοι θα πρέπει να συνεχίσουμε επί τα ίχνη των Αγίων της πίστεώς μας. Ορθοδοξία είπα και έρχεται αυτή τη στιγμή στο νου μου η προσπάθεια που γίνεται για την σηκοφάντηση της Ορθοδοξίας η προσπάθεια που γίνεται από τα μέσα ενημερώσεω για να σπηλωθεί το όνομα της Ορθοδοξίας για να πέσει το κύρος της η αξιοπρέπειά τη. Ορθοδοξία λέω και μου έρχεται στο νου η προσπάθεια όλων αυτών που κρατούν στα χέρια τους την διακυβέρνηση της τηλεοράσεως οι οποίοι μοχθούν νύχτα και μέρα προκειμένου να καταστρέψουν τα, τα όσα έκανε η Ορθοδοξία. Τα όσα έφτιαξε η Ορθοδοξία. Βλέπετε πόσο χρόνια τώρα πολεμείται η Εκκλησία μέσα από την τηλεόραση. Και μέχρι τώρα και τώρα και στο μέλλον θα δείτε ακόμα χειρότερα πράγματα. Βγήκε μια Λέει Εγώ είμαι το άγιο πνεύμα. Εγώ είμαι ο Θεό. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και αντί να της πει χριστιανή ορθόδοξη δεν είναι η άλλη. Χριστιανή ορθόδοξη δεν είναι. Αυτή η ράγιο δεν είναι ορθόδοξη. Χριστιανή έτσι λέει ότι είναι η χριστιανή ορθόδοξη. Α, αντί να της πει, αϊ παραπέρα ρε Μουρλί, αϊ κλείσει κανένα Άει κλείσσε μια ψυχιατρική κλινική να σε δει κανένας γιατρός Ε, πήγε. Όχι μόνον δεν το είπε Αλλά τη διαφημίζει Τη διαφημίζει. Δευτέρα θα έχουμε φιλοξενούμενο το Άγιο Πνεύμα Θα μας μιλήσει το Πνεύμα του Άγιον Ποιος είναι το Πνεύμα του άγιο, Μια παλαβή Μια μουλή που τη έστριψε το μυαλό της Και της ήρθε να λέει ότι είναι το Άγιο Πνεύμα Και έγινε Στάρτη τηλεόραση. τηλεόρασης και έγινε και έγινε παρακαλώ δασκάλα μας θα βγει μεθαύριο στην τηλεόραση να μας κάνει μάθημα και εσείς που δεν καταλαβαίνετε θα ανοίξει την τηλεόραση και θα κάνει σαν χάνος μας έλεγε ο μακαρίτης Ιώρης ο Μακαλίτης σαν χάνη θα καθόμαστε με ανοιχτό το στόμα να δούμε τι θα μας πει αυτό το γυναικάριον, αυτή η μουργή, η οποία, είπαμε, θα έπρεπε να βρίσκεται σε ψυχιατρική κλινική. Αυτή η Ορθόδοξη είμαστε και εμείς. Να μην την κατηγορούμε μόνο, να μην κατηγορούμε μόνο τα κανάλια. Εντάξει, πάει αυτά, έχουν εξοκύλει εντελώς. Αυτά έχασαν εντελώς τον προορισμό τους. Αυτά... Νομίζουν ότι βρίσκονται σε καμιά χώρα μαου-μάου κάτω της Αφρικής και νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με κάφρους και μπορούν να τους δίνουν συνέχεια σαν όνα τρώνε. Αλλά εσύ ρε Χριστιανέ, εσύ ρε Χριστιανέ τι κάνεις. Ποια είναι η διαμαρτυρία σου μπροστά σε αυτά τα οποία σε ταΐζει και σε ποτίζει η τηλεόραση. Πώς αντιδράσεις. Εκείνος ο τριανταφιλόπλος έχει λυσάξει. Μέρα νύχτα και νύχτα μέρα η βρίζει, η βρίζει, η βρίζει λάσπη, λάσπη, λάσπη, λάσπη. Λάσπη, οχι τόσο Φερμένης, αγρυπνής, κάθεσε ολόκληρες νύχτες άγκη να σου έλεγα πάμε σε καμία εκκλησία να κάνουμε αγρυπνία εκεί θα νύσταζες. Εδώ κάθεσε ολόκληρες νύχτες να δεις τι θα πει ο Τριανταφυλλόπλος κάθε σε νύχτε νύχτες να δεις τι θα πει ο κάθε παλαβός ο κάθε μουρλό, ο κάθε άπιστος ο κάθε άθεος ο κάθε υβριστή. ποια θα έπρεπε να είναι η δική μας η διαμαρτυρία αφού ξέρεις πλέον περί τίνος πρόκειται αφού ξέρεις πλέον το ποιόν αυτών των ανθρώπων και αφού λες, λες ότι είσαι Ορθόδοξο. Λες ότι αγαπάς την Ορθοδοξία Λες ότι πονάς την Ορθοδοξία Λες Αφού την αγαπάς και την πονάς Σου αρέσει να τη βλέπεις Να τη μαστιγώνει ο κάθε ένας Να την βρύθει Να την φτύνει Να την ραπίζει Σου αρέσει Χαίρεσε Χαίρεσε να βλέπεις τους εκπροσώπους της Ορθοδοξίας, όποιοι και αν είναι αυτοί οι ιερείς να κάθονται και να τους περιπέζουν και να τους εμπέζουν και να τους κλεβάζουν σου αρέσει μπορώ να πω ότι είσαι πλέον ορθόδοξος Χριστιανός; μπορώ να μιλήσω πλέον ότι είστε άνθρωποι του Θεού αυτή είναι η Ορθόδοξη θα σας πω κάτι που συνέβη πριν από δύο-τρία χρόνια. Και αν έχετε φιλότιμο, συγκινηθείτε επιτέλου. Ένας έγραψε κάτι, έγραψε ένα βιβλίο, εναντίον του Αλλάχ. Ένας, επαναλαμβάνω, έγραψε ένα βιβλίο εναντίον του Αλλάχ και του Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ λέγανε ότι ήταν ο προφήτης του Αλλάχ, το λένε οι μουσουλμάνοι αυτό Και ο Αλλάχ είναι ο Θεός των Μουσουλμάνων. Έγραψε λοιπόν ένα υβριστικό βιβλίο εναντίον του Μωάμεθ και του Αλλάχ. μόλις το κυκλοφόρησε ακούστε μόλις το κυκλοφόρησε καλά ότι όλοι οι μουσουλμάνοι έσπευσαν και το εξαφάνισαν από την αγορά το εξαφάνισαν τα αγόρασαν όλα τα αντίτυπα τα μάζεψαν σε μια πλατεία και τα κάψαν όλα καλά ότι τα εξαφάνισαν του παρήγγηλαν Όπου σε πετύχουμε Όποιος κι αν σε πετύχει Να ξέρεις Ότι θα φτύσει το γάλα της μάνας σου <Κι> Και ακόμα <Κι> Θα φτύσει το γάλα της μάνας σου <Κι> ακούτε Όπου σε πετύχουμε Όποιος κι αν σε πετύχει Σε ξέρουμε ποιος είσαι Η φωτογραφία σου κυκλοφόρησε Σε όλους τους μουσουλμάνες όποιος σε και όπου, σαν, και όπου και αν σε πετύχει να ξέρει τα πτύσεις στον κάνα της μάνας σου και ακόμα δεν τον έπιασαν κρύβεται και ακόμα είναι στην καραντίνα πέρασαν τρία χρόνια δεν το ξεχνάνε όχι αυτός είναι η βριστής. αυτός μέχρι να πεθάνει θα ζει με τον εφιάλτη ήπως τον στριμώξουν πουθενά και του αλλάξουν τα φώτα στο ξύλο και τον οδηγήσουν που θελά και τον κάνουνε κομμάτια θα τον κάνουνε, κομμάτια. Και Σύρε είναι τι Κάνης που υβρίζεται ο Κύριος. Βγήκε προχτές εκείνο το κάθαρμα, δεν θέλω ούτε το όνομά του να αναφέρω, και έγραψε στην εφημερίδα του, στο βιβλίο του, ότι ο Χριστός ήταν μπάσταρδος και ο Χριστό ήταν ανήθικο είχε σχέσεις με τη Μαρία τη Μαγδαμινή και είχε δύο παιδιά και πέντε παιδιά δεν ξέρω πώς θα το είχε δώσει <κυρίζεται> βρίζεται το πλέον αγαπητό μας πρόσωπο βγήκε <κυρίζεται> κανείς να τον απειλήσει πέντε έξι πήγαν εκεί στο δικαστήριο σκούζαν από κάτω παλιάνθρωπε και τέτοια και το ένα και το άλλο κανώς έκανα Πράγματος. Ποιος. Αθώος ο κατηγορούμενος. Αθώος. Θυμάστε τι για τα δικαστήρια, ε? Ναι. Δεν ναι. αυτό να πήρω. Πήρω. Α, Αφήστε να τελειώσω. Αφήστε, αφήστε, αφήστε να τελειώσω. Αφήστε να τελειώσω. Ξέρετε ότι εγώ δεν φοβάμαι. Δεν κρύβω την αλήθεια. Μην Πού σε εκκλησία, επίσημη εκκλησία Πού σε δεσπότη, δεσποτάδες δεν που δεσποτάδες Υβρίσκεται ο Κύριος βρε Για να υβρίστη κανείς από σας να δείτε πως πεταγώστε ακόμα Πως από τις έντρες σας επάνω Για να υβρίσκουν κανέναν από σας, να δούμε πως κάνεις, πως γλυσάς Υβρίσκεται ο Κύριος βρε Υβρίζετε το ωραιότερο και μοναδικότερο πρόσωπο που αγαπούμε, πιστεύουμε, προσκυνούμε, λατρεύουμε. Πού είναι, ρε. πού είστε για να μιλήσετε. Αφήνετε έναν παλιάνθρωπο να βγαίνει και να λέει ότι θέλει. Να γιατί ο Κύριος Μεχάβριο τους μουσουλμάνους θα βάλει να μας δικάσουν. Οι μουσουλμάνοι θα μας δικάσουν για να μας διδάξουν όχι τι σημαίνει μουσουλμανισμός αλλά τι σημαίνει ορθοδοξία. Αυτοί θα μας το μάθουν τι σημαίνει ορθοδοξία. Διότι ναι είναι μουσουλμάνοι αλλά συμπεριφέρονται ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Η συμπεριφορά τους είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι των ορθοδόξων χριστιανών αφήνεις να ειβρίζεται ο Κύριος τότε να σε λέω χριστιανό να σε λέω χριστιανό τότε να μιλήσω ότι είσαι χριστιανός <laughs> τι χριστιανός εσύ ούτε γι'αυτίσιμο γι δεν κάνεις ούτε γι'αυτίσιμο και το σάλιο που χαμένο θα πάει στα μούτρα σου χαμένο θα πάει αυτοί είναι οι χριστιανοί Καλύτερα δεν πάμε να αλλάξουμε όνομα, ρε παιδιά. <Συκλή> δεν πάμε να αλλάξουμε όνομα, λέω εγώ. <Συκλή> Για κλείστε την πόρτα εκεί πέρα σας, παρακαλώ κάτω. Κλείστε την πόρτα, ή μέσα ή έξω. <Συκλή> δεν πάμε να αλλάξουμε όνομα, λέω, καλύτερα. <Συκλή> Κάποτε λέει ένας μύθος, μια ιστορία, κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος επήρε τους στρατιώτες του να πάνα πολεμήσουν και εκεί που πολεμούσανε βλέπει ο Μέγας Αλέξανδρος ένα στρατιώτη δικό του ο οποίος ήταν φοβιτιάρης εκκριβόταν πίσω από τις πλάτες των Αλουνώνε μέσα στο δάσος εκρυβόταν πίσω από τα δέντρα Έτρεχε να φύγει, να κρυφτεί από εδώ, από εκεί, δηλώσει. Αφού τελείωσε η μάχη και νίκησε βέβαια το στράτευμα του Αλεξάνδρου, τον Γαλίο ο Μέγα Του λέει ο Ελλάδο τι μα παρουσιάστηκε, μπροστά του λέει, τι θέλει, αρχηγένει. Δεν μου λες, του λέει, πώς σε λένε. Εκείνος λοιπόν, του λέει, με ναι, λένε Αλέξανδρο, είχε το ίδιο όνομα με το Μέγα Αλέξανδρο. Άκουνα σου πω, να του λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, ή να αλλάξεις διαγωγή mm. ή να αλλάξεις όνομα, τελείωσε το τέλει. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ήρωας, δεν ήθελε να υπάρχει άλλος με το όνομα Αλέξανδρος και να έχει διαγωγή αντίθετη από αυτή που είχε ο αρχηγός. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Θες να φέρεις το όνομα του χριστιανού. Θες να λέγεσαι ορθόδοξος χριστιανός. Η ορθοδοξία είναι ποτισμένη με αίμα το. Η ορθοδοξία είχε πάντα ήρωες. Δεν μπορεί να λέγεσαι ορθόδοξος χριστιανός. Και να είσαι δηλός, φοβιτσιάρης, προδότης, αρνητής. Δεν μπορείς να λέγεσαι ορθόδοξος. Αν θέλει, ή κράτα το όνομά σου και άλλαξε τη διαγωγή σου. Εάν αν δεν σ' αρέσει αυτό, τότε καλύτερα, για να είσαι και πιο έντιμος με τον εαυτό σου, πήγαινε κάτω στη Δημαρχία, δεν ξέρω που τα αλλάζουνε, στη ομαρχία και πέ Κύριε, θα αλλάξω ταυτότητα. Δεν θέλω! Δεν θέλω να λέγουμε Ορθοδόξους. Αυτό θα είναι προτιμότερο για τον Χριστό. Καλύτερα σε θέλω ψυχρό, λέει ο κύριο. Ψυχρό ή ζεστό. Χλειαρό όχι. Μέλο εμέ Θα σε κάνω εμετό, σε χάθηκα πλέον. Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πώ συνιστέψανε, πώ συνιστεύουνε πούσατε ρε χριστιανοί ορθόδοξοι ορθόδοξοι χριστιανοί πως συγνιστεύουνε μη μιλάτε εγώ δεν λέω τα καλά τα χάλια τους οι άλλοι είναι αλλά εδώ κάναμε την πρώτη εβδομάδα τώρα περμένουμε πάλι τη μεγάλη εβδομάδα έτσι λέει έτσι λέει γιατί γιατί καινούργιο δικό σας Ευαγγελίο αυτό, δικό σα νόμο αυτός, τι είσαι εσύ, κοροϊδεύουμε την άλλη που λέει ότι είμαι ο Θεός, είμαι το Άγιο Πνεύμα, εσύ τι είσαι, εσύ τι είσαι, που λες τέρμα τώρα η νηστεία αρχίζουμε μετά, έτσι είπε ο Θεός, αυτό είναι φύλατο ο Κύριος, Δεν τελείωσε η νηστεία Η νηστεία συνεχίζει Η Αγία 40 δεν τελείωσε Η Αγία Τεσσαρακοστή συνεχίζει Και βέβαια είναι και αυτό ένα δείγμα Του πόσο ορθόδοξοι χριστιανοί είμαστε Ένα δείγμα Τώρα δε Δεν κλείσαν οι ψιστεριές ούτε την καθαρά Δευτέρα Τίποτα ψησταριές τίποτα τη δουλειά τους άνετα και μάλιστα περισσότερα έσοδα είχαν την καθαρά Δευτέρα περισσότερα κέρδη παλιά θυμάμαι παλιά ευλογημένη εποχή παλιά θυμάμαι τον κρεοπόλιο της γειτονιά και όλη μέρα καθότανε ακουμπισμένο στην πόρτα και περίμενε σαρακοστή σαρακοστή περίμενε Τίποτα δουλειά, θυμάμαι παίρνω και ο πατέρας, του παππούλη λέει τώρα δουλειά τίποτα σαρακοστή. Για τράβο να δεις τώρα, για τράβο να δεις τώρα, έπασο, τι σπίτι θέλεις μέσα να δεις. Εξαιρέσεις είναι αυτοί που πιστεύουν, αυτοί που αγάπησαν τον Θεό, αυτοί που είναι πράγματι ορθόδοξοι χριστιανοί, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν και το αποδεικνύουν με την πράξη ότι πιστεύουν τον Χριστό. Χριστιανός Ορθόδοξος Η Ορθοδοξία είναι ποτισμένη με αίμα ξυπνάτε Με αίμα, με ξενύχτια, με δάκρυα, με νηστείες, με προσευχές Αυτή είναι η Ορθοδοξία Αυτό γιορτάζουμε αύριο Αύριο γιορτάζουμε την έμπρακτη Ορθοδοξία Και μπρος να δούμε Αποδείξτε, όχι σε μένα εγώ δεν είμαι εγώ, είμαι ένα παλιάνθρωπο και τίποτε άλλο. Αποδείξτε τουλάχιστον στον εαυτό σας Στον εαυτό σας αποδείξτε. Αν είστε και τι είστε και πόσο ορθόδοξοι είστε. Αποδείξτε το στον εαυτό σας αποδείξτε στον εαυτό σου τι αξίζεις Για να μην έρθει η στιγμή και κάτσει μπροστά στον καθρέφτη και φτύνει τα μούτρα σου. Απόδειξε στον εαυτό σου τι αξίζεις για να μην έρθει τη στιγμή, το επαναλαμβάνω και στηθείς μπροστά στον κατρέφτη και στα η Αυτά όσον αφορά την Κυριακή της Ορθοδοξίας την πρώτη Κυριακή των Νηστιών την πρώτη Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής που έχουμε αύριο. Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια της Θείας Λειτουργία. είπαμε το περασμένο Σάββατο ότι η Ερήνη Πάση λέει ο Ιερεύς και είπαμε εδώ ο κάθε ένας που βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο χώρο του ναού, για να μπορέσει να ζήσει το μυστήριο που θα τελεστεί, εξυπακούεται ότι πρέπει να έχει ειρήνη μέσα του. Ειρήνη σημαίνει να έχει απαλλαχθεί από κάθε βιωτική μέρη η ειρήνη σημαίνει να έχει διώξει κάθε πρόβλημα το οποίο τον απασχολεί η ειρήνη σημαίνει ότι μια κουβέντα η ειρήνη σημαίνει ότι μέσα στην εκκλησία πάβεις να είσαι άνθρωπος μες στην εκκλησία πρέπει να γίνει άγγελος αυτό σημαίνει η ειρήνη με στην Εκκλησία πρέπει να αποδηθεί, να βγάλεις από πάνω σου το ανθρώπινο στοιχείο το εμπαθές να βγάλεις από πάνω σου το ανθρώπινο στοιχείο που πονάει, που διψάει που συγκινείται και θα πρέπει να μείνεις μόνο με το πνευματικό στοιχείο τον ψυχικό άνθρωπο τον άνθρωπο του πνεύματος αυτό σημαίνει ειρήνη αυτό μας καλεί ο ιερέας ο Θεός δια του ιερέως εκείνη τη στιγμή για να συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία ενεργός και πραγματικός θα πρέπει να έχεις ειρήγη μες τη ψυχή σου και στη συνέχεια τι λέει ο ιερέας βαριά κουβέντα αγαπήσω μεν να λύλους, ή να ομολογήσουμε. Αγαπήσουμε να λύλους. Ή να ενομονία ομολογήσουμε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία. δεν μπορεί να ευρίσκεται άνθρωπος. Ο οποίος να έχει μίσος εναντίον του οποιοδήποτε. Μα δεν μπορώ να Του μιλήσω, μου κακό» Μη μου τελεσε εμένα Βρέστα με τον Θεό Βρέστα με εκείνον που μίλαγε με τους ευχρύχτους Βρέστα με που δεν κράτησε ποτέ κακία προς τους γραμματείες και τους Φαρισαίους. Βρέστα με που συγχώρησε τους εχθρούς του επάνω στο σταυρό Με εκείνον βρέστα Εγώ μόνο αυτό έχω να σου πω μόνο αυτό ότι δεν μπορείς να βρίσκεσαι μέσα στην Εκκλησία δεν μπορείς να παρακολουθείς τη Θεία Λειτουργία η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της αγάπης και στο μυστήριο της αγάπης ένας που μισεί που έχει κακία με στην καρδιά του που έχει να πει καλημέρα χρόνια αυτός δεν έχει θέση μέσα στην εκκλησία Το έχει πει ο Κύριος Το είχε πει εκεί στην Επιτουόρο ομιλία, Ότι κανονικά Όταν πηγαίνεις στην εκκλησία Και εκεί θυμηθεί Ότι κάποιο με κάποιον δεν τα πας καλά Όχι μέσα στην εκκλησία Φύγε Φύγε Είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδερφό σου πήγαινε πρώτα να τα φτιάξεις πήγαινε πρώτα να τον βρεις πήγαινε πρώτα να τα πινοθείς, πήγαινε πρώτα να τα τακτοποιήσεις τους λογαριασμούς σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο και εδώ βλέπετε ουσιαστική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στη Θεία Λειτουργία είναι το αγαπήσωμενα λίγος και εκείνη την ώρα ξέρετε τι γινόταν στις εκκλησίες τότε την παλαιά εποχή οι Ιερίς δεν επιτρέπεται να έχουν μέσα τους μίσος και κακία. Και γι' αυτό με αυτόν τον έκδηλο τρόπο, με τον φανερό αυτό τρόπο κοιτούν να δείξουν στους πιστούς ότι μεταξύ των ιερέων δεν υπάρχει κακία. Αγαπήσω με αναγκήλους, πρώτοι Ιερίς και παλαιά αυτό που βλέπετε σήμερα στους Ιερίς να ασπάσονται ο ένα τον άλλον, αυτό παλαιά γινότανε σε όλο το λαό. Όλοι οι άνδρες και γυναίκες αντάλλασαν αυτόν τον εγχριστό ασπασμό. Αλλά επειδή είμαστε πονηροί και επειδή δημιουργήθηκαν ορισμένα, ορισμένες παρεξηγήσεις, γι' αυτό και η Εκκλησία το απειγόρευσε πλέον στο λαό και έμεινε μόρων εις επειδή είμαστε πονηροί και δεν μπορούμε να δούμε ποτέ γνήσια αγάπη αλλά πάντα τη βλέπουμε στραβή και με, και με αλήθρο μάτι γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία το σταμάτησε κανονικά όμως το αγαπήσω μεναλλήλους έχει την έννοια ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις στη Θεία Λειτουργία εάν μέσα σου δεν υπάρχει η εν Χριστώ αγάπη Παπούλοι θέλω να πάνα να κοινωνήσω, αλλά δεν της μιλάω. Και δυστυχώς υπάρχουν ιερείς, δεν θέλουν οι ιερείς. Τους πείθουν, ξέρω εγώ τι, τι τους λένε εκεί πέρα, κλαίνε μπροστά τους, ξέρεις παθά εγώ. Εμένα να δεις τι μου κάνε και αυτά, τον κάνει τον ιερέα, τον κάνει, τον μαγειρεύουν όπω θέλουν αυτοί και μετά τι, τι έκαλα, τι να τη φύγει ο παπάς, τον έχει μουρλάνει πέρα τον έχει βασανίσει, του λέει μισή ώρα ιστορία ε, για να τη διώξει, άι, πήγε να κοινωνήσεις μην πας να κοινωνήσεις, ποτέ σου Νιώστε το αυτό, καταλάβετε το Μα μου το παπάς, να το παπάς, εσύ δεν θα πας Εσύ να μην πά. Άπαξ και μέσα στην καρδιά σου Υπάρχει μίσος και κακία Τολμώ να πω Όχι να μην πας να κοινωνήσεις Να μην πας να, να, να κοινωνήσεις Χίλιες να πεθάνεις Για τη λιγότερη κόλωση θα τώρα, μακριά Το ο Κύριος Σε προτιμώ λέει ψυχρό Σε προτιμώ Συχρό σημαίνει ότι θα έχει λιγότερη κόλαση από ό,τι φιέρος, Επομένω, άσε τουλάχιστον να πάρει λιγότερη κόλαση. Μήν να μπει στα κατάβατα της κολάσεως κάτσε λίγο, πιόξο, να παίρνεις και λίγο αέρα. Μην παίζει με τον Θεό. Ο Θεό ομικτερίζεται. Ο Θεό δεν κοροϊδεύεται, αδερφοί. Αδελφέ μου, ο Θεό δεν κοροϊδεύεται, δεν εμπέζεται ο Θεό. Νομίζει ότι τον εμπέζει. Νομίζει ότι στην εξομολόγηση κουβεντιάζει με τον παπά. Δεν κουβεντιάζει με τον παπά. Στην εξομολόγηση κουβεντιάζει με τον Θεό. Και ξέρεις ο Θεό δεν παίρνει από κοροϊδίε. Πες του ότι θέλεις. Νομίζεις ότι δεν ξέρει την πραγματικότητα. Νομίζεις ότι, νομίζεις ότι ο Θεός δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στην καρδιά σου επειδή ξεκέλασες τον Παπά και σου δωσε να πάει να κοινωνήσεις και βγαίνουν μερικοί έξω και τρίβουν και τα χέρια τους Α, εγώ θα κοινωνήσω Το κέρδισα Τον παρεπλάνησα τον Ιερέα Νομίζεις Τον Παπά μπορεί να τον παρεπλάνησες Αλλά θυμίσω ένα πράγμα Αυτό που θα πάρει σε λίγο δεν θα είναι σώμα και άμα αλλά θα είναι πύρ καταναλύσκολη θα είναι ο άνθραξ ο του αναξίους φλέγον. Πρόσεξε καλά μην παίζει με το Θεό μην παίζει με το Θεό πρόσεξε καλά χίλιες φορές να μείνει ακοινώνητη από τη στιγμή και να μην όχι μόνο ακοινώνητη ούτε στην εκκλησία να μην φορέ. Παρά να πηγαίνεις, να παριστάνει την καλή Χριστιανή και πίσω στο σπίτι να έχει να μιλήσει με την πεθερά σου 200 χρόνια, και άλλα τόσα με τη νύπη σου, κι άλλα τόσα με τη γειτόνισσα, και άλλα τόσα με τον γείτονα. Αγαπήσω με έναν ή να ενομονία ομολογήσω για να πεις παρακάτω αυτό που πρέπει να πούμε Πατέρα, ιον και Άγιον Πνεύμα τριάδα ομοούσιων διαχώριστον για να ομολογήσουμε Αγία Τριάδα θα πρέπει να υπάρχει μέσα στις καρδιές όλων αγάπη διότι ομολογεί στον θεών. εκείνη τη στιγμή αυτό δεν είπαμε ο Θεός μας Πατήριος και άγιο Πνεύμα Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Τρία δαμόσια και απόλυτα. Τι είναι ο Θεός, ο Θεός αγάπη είπε ο, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και έγραψε στο Ευαγγελιόν ο Θεός αγάπη εστί. Πώς ομολογείς την αγάπη έχοντας μέσα στην καρδιά σου μίσος. πώς ομολογείς τον Θεών τη στιγμή που μέσα σου υπάρχουν ήθνοι, έστω ήθνοι κακίας, μίσους, εναντίον του αδελφού Μα μου έκανε, να σου έκανε ό,τι θέλει έχεις παραδείγματα να θυμάσαι έχεις τον Κύριο έχεις τους Αγίους Αποστόλους έχεις τον Άγιο, τον δικό μας Άγιο τον Ιώνιο Άγιο, τον Ζακύνθιο Άγιο τον Άγιο Διονύσιο ο οποίος συγχώρησε τον Φωνέα του αδελφού του επομένως μη βρίσκεις δικαιολογίε. Μην προσπαθείς να καλύψεις τα αδικαιολόγητα Μην προσπαθείς να κρυφτείς πίσω από τις αδικαιολόγητες προφάσεις τις οποίες χρησιμοποιείς Δεν δικαιολογείται μίσως, έλειξε το θέμα Έλειξε το θέμα Και σε έχω πει κι άλλη φορά Όπως αγαπάς το παιδί σου έτσι θα αγαπάς και τον εχθρό σου αυτό ζητάει ο Κύριος, είδες ο Κύριος τι κάνει; είδε ο Κύριος ανατέλλει τον ήλιον επί και αγατούς και βρέχει επί και αδίγους Είδε πότε τον Χριστό να κάνει, να ξεχωρίζει τα παιδιά Του υπάρχουν και Άγιοι αλλά υπάρχουν και αμαρτωλοί, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι βλάστιμοι υπάρχουν αυτοί που τον δοξολογούν και τον ανιμνούν, και τον προσκυνούν υπάρχουν και αυτοί που από το πρωί που θα ξημερώσει ο ήλιος μέχρι το βράδυ που θα ξαναγνυκτώσει βλαστημούν, βλαστημούν, βλαστημούν το σπίτι του στο ένα μια απέρα χαβούζα από βλαστή κι και όμως και συ βλάστη πάρε και εσύ ας με βλαστημάς πάρε και εσύ ήλιο, πάρε και εσύ βροχή πάρε και εσύ τα αγαθά μου πάρε και εσύ υγεία πάρε και εσύ πάρε και εσύ όσο θα έχεις και εσύ ο καλός ο αυτό το υπόδειγμα της αγάπης, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν δικαιολογούμεθα, δεν υπάρχει δικαιολογία για το μίσος. Αγαπήσω με να λύλους. Αγαπήσω με να λύλους. Ή ομολογήσω. Γιατί πρέπει τώρα να ομολογήσουμε. Να ομολογήσουμε την πίστη μας, ή στον αληθινό Θεό. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα τριάδα Ομοούσιον και Αχώριστον Αυτή είναι η πίστη μας Η πίστη μας είναι η Αχώριστος και Ομοούσιος Αγία Τριάς Πού να σας πάσω τώρα, να πάμε να πούμε δογματικά Θα σκοτείτε να φύγετε ούτε Άλλοι θα αρχίσουν, θα χασμουριώνται, άλλοι θα κοιμώνται Άλλοι θα φύγουν, άλλοι θα με παρατήσετε μόνο και ανάθεμα και αν ξέρουμε ποια είναι η πίστη μας δεν ξέρουμε και εγώ δεν θα ξέρα ευτύχησα όμως να βρεθώ κοντά είπαμε σε Άγιο δάσκαλο που μας τα έμαθε μας πληροφόρησε μάθαμε την αλήθεια μάθαμε την πίστη μας μάθαμε ποιος είναι ο Κύριος μάθαμε ποια είναι η Αγία Τριάδα και ασφαλώς για αυτά τον ευγνωμονώ και θα Τον θυμάμαι στη ζωή μου όλοι αλλά εσείς ξέρετε θα έρθει ο χιλιαστής μέσα στο σπίτι σου και θα σου πει έλα μωρέ ο Χριστός και τι είναι ο Χριστός ένας καλός ανθρωπάκος ήταν που πέρασε από τη γη ε, αυτός ήταν ο Χριστός γιατί να πάρεις το καρυκλοπόταρο να του σπάσει το κεφάλι τον έχεις και του και του, τον κερνάς και καφέ γιατί αυτό πρέπει να κάνεις, όταν υβρίζεις τον Κύριο πρέπει να τους πας στο κετάζει ή τουλάχιστον, τουλάχιστον να τον διώξεις, να τον αποπέμψεις μέσα από το σπίτι σου ο χιλιαστής τι είναι ο Χριστός, είπες, πως το αυτό τι είναι, ένας ανθρωπάκος δεν είδα κανένα πεταχτεί απάνω του όταν είπα ένας ανθρωπάκο δεν είδα κανένα πεταχτή. Τι είναι ο Χριστός, ρε, ξέρετε τι είναι ο Χριστός ο αληθινός Θεός είναι ο ανθρωπάκους ο αληθινός Θεός αυτός είναι αυτός είναι ο Χριστός ο Αναστάσεκ των νεκρόν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών αυτός είναι ο Χριστός ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός Ποιος ανθρωπάκος ρε παλιά άνθρωποι! Ποιος ανθρωπάκος, ποιος καλός ανθρωπάκος ρε. Ποιος καλός ανθρωπάκος. Τι είναι ο σταυρός, θα στα σου πει ο χειλιαστής. Εδώ μου τι είναι ο σταυρός. Επάνω σε αυτόν τον σταυρός ήταν με τον παλιά άνθρωπο και πέρα. Φωνικό όργανο είναι ο σταυρός. Τι λες ρε παλιάτυπα. Τι είπε είναι σταυρός, φωνικό όργανο είναι το σύμβολο της πιστεώς μου, το σύμβολο της σωτηρίας μου που το βλέπουν οι δαίμονες και φρύτουν και τρέμουν μου λες εσύ ότι είναι φωνικό όργανο και τον αφήνεις και κάθεστε σταυροπόδι και οι δυο και πήρετε καφέ και κάνετε και αλλάζετε κουβέντες και θα ξαναπεράσεις όλοι αυτός, Ξαναπεράει. ξέρει αυτός τη δουλειά του την ξέρει, σε έχει βάλει στο στόχο σε έχει βάλει στο στοκ. Έτσι τους πήραν όσους πήραν. Έτσι τους πήρανε Τι είναι η Παναγία. Ποια Παναγία. Δεν υπάρχει Παναγία. Έτσι. Δεν υπάρχει Παναγία. Ποια Παναγία. Τι λε δεν υπάρχει Παναγία. Ποιος ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει Άγιος Νικόλαος. Δεν υπάρχουν Άγιοι. Αλλά είπαμε. Μας έλεγε ο Μακαρίνη. Τώρα μου λέει. Κάποτε που τον ρώτησα, τώρα μου λέει πρέπει να λέμε στον κόσμο να τους διώχνει τους χιλιαστές από την πόρτα τους. Προσέξτε, άντε να σας δω και καμιά κουβέντα του κύριου για να μάθετε ποιος ήταν αυτός ο Άγιος. Μου λέγε τώρα φτάσαμε στο σημείο να συνιστούμε στον κόσμο να τους διώχνει τους χιλιαστές από την πόρτα τους. Άμα όμω είμαστε σε άλλη εποχή και ξέραμε την πίστη μας τότε δεν θα τους διώχναμε θα τους μέσα έλα μέσα να την την πόρτα καλά διπλό και τριπλό να βάλεις και το σύρτη κατά από πίσω και αφού τον στριμώξεις τις ερωτήσεις και δεις ότι, ότι, ότι δεν ξέρει τι να πει πάρε και ένα τραπεζοπόδαρο ένα τραπεζοπόδαρο και κάντονε και κάντονε από την κορυφή με τα νύθια να μάθει να μην ξανάρθει το σπίτι σου. Αλλά ξέρω εγώ. Ναι, κάπω έτσι είναι. Πώ τα λε, ξέρω εγώ. Ωραία, τα λε. Είναι ο ίδιο κύριε που γυρίζει. Δηλαδή, τα κοιντάντα στο μαρισμό. Γιατί να μην γυρίσουν, κύριε μου. Γιατί να μην γυρίσουν. Στα και γράμματα. συγνώμη συγνώμη συγγνώμη. Αμέσω. Αμέσω. Γιατί να μην γυρίσουν. Γιατί να μην έρθουνε, αφού υπάρχει άγνοια. Αφού υπάρχει στραβωμάρα, στρα, στραβισμό στον κόσμο. Δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι ο Θεό, ποια είναι η Παναγία, ποιο είναι οι <κυρίζει> άλλοι. Όπου και να χτυπήσει δεν έχει πρόβλημα, όπου και να χτυπήσει. Μπαίνει μέσα, χαίρεται, είμαι χριστιανός. Τι χριστιανός είναι, τι χριστιανός. Άμα ήσουν πραγματικός, στο δικό μου το σπίτι γιατί δεν έρχεται Μέχρι δεν μου χτύπησαν ποτέ χιλιάδες. Ποτέ. Δεν μου χτύπησε ποτέ χιλιάδες εμένα. Της έχεις πάρει τις πόρτες, ξέρει. Εδώ, α, εδώ δεν πάμε, δεν παίρνουμε εδώ μέσα. Τη διάφοτη πόρτα δεν την πέρασε ποτέ χιλιάδες; Στη δικά σου γιατί να Γιατί υπάρχει τραβομάρα. Δεν σας κατηγορώ. Μη μας παραξηγήσετε. Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε γνώση της πίστεώς μας. Δεν έχουμε. Άμα ξέραμε. Άμα ξέραμε, δεν θα υπήρχε χιλιάστης. Πού να πάει χιλιάστης. Πατέρα Ιων και Άγιον Πνεύμα. αυτό είναι ο Θεός μας ο αληθινός Θεός. Τριάσομο ούσιος και αχώριστος. Για να ομολογήσω, όμω είπαμε αυτό το πράγμα, για να ομολογήσει αυτήν την σαφή και ευκρινή ομολογία θα πρέπει μέσα σου να έχεις αγάπη. Ιδάλω δεν θεωρείσαι χριστιανός Ορθόδοξος. Ιδάλω έξω από την εκκλησία. Όχι η Θεία κοινωνία, ούτε καν κοινωνία μετά των πιστών δεν πρέπει να έχει. ούτε καν στην Εκκλησία δεν πρέπει να ευρίσκεσαι, τίποτα Αλλά βλέπετε μας έχει στραβώσει τόσο πολύ ο διάολος Δεν διαφέρει. ξέρετε τι μου είπε ποτέ μία Ήρθε μία, δεν μιλάγε με, με την στο ξέρω της λέω, μα, μα, μα, μα, μα, τίποτα, τέρμα, δεν θα της μιλήσω, ε, της λέω εγώ, δεν μπορείς κυρά να κοινωνήσεις, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν μπορείς όχι μόνο να κοινωνήσεις, αρέντας την εκκλησία, και τη με νοιάζει με ένα μου λέει, δεν πάω, ούτε στην εκκλησία, προκειμένου να της μιλήσω χίλιες φορές, μακριά από την εκκλησία. τέτοιο στραβισμό μας έχει κάνει ο Γιώργος ούτως ώστε να μην μπορούμε να διακρίνουμε τίποτα ούτε τη στοιχειώδη ψυχική μας ωφέλεια δηλαδή και μόνο να καταλάβαινε αυτή η γυναίκα εκείνη τη στιγμή και να πει ρε, ρε, έξω από την εκκλησία με βγάζει ο κύριο, για να πάει ο εγωισμός, για να μην πω μια καλημέρα χίλιες καλημέρες να πω προκειμένου τουλάχιστον να μπαίνω μέσα στην εκκλησία να απολαμβάνω και εγώ τη δόξα του Θεού. Τη χάρη του Θεού στους... και μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Γιατί δεν αντιβάλλω πολλές από εσάς είστε οι περισσότεροι σαν γράμματα, ξέρω εγώ λοιπά, γριούλες που δεν καταλαβαίνουν. Παιδιά παίρνω όμως χάρη. Και μόνο που σε με στην εκκλησία έρχεται η χάρη του αγίου πνεύματος και σε επισκιάζει. Όχι του αγίου πνεύματος, της παλαβής αυτή Το αγίου πνεύματος, του πραγματικού αγίου πνεύματος. Πραγματικού αγίου πνεύματος έρχεται η χάρη και σε επισκιάζει και σε κατευθύνει και σε νουθετεί και σε προκόβει λοιπόν τελειώσαμε καρνή